Κεφάλαιον Β, σελίδα 770, στίχη 1-10, οι εφέσεις νεκροί ένακα των αμαρτιόντων εζωοποιήθησαν υπό του Χριστού. 1. Και έκαμε δει μας, ό,τι έκαμε και για εσάς. Σείς δηλαδή είστε νεκροί πνευματικός ένακα των παραβάσεων και αμαρτιών. 2. Εις οποίας άλλοτε επεριπατήσατε, όταν ζούσατε την διεφθαρμένη ζωή του κόσμου αυτού, σύμφωνα με το θέλημα του άρχοντος που από τις εκτάσεις του αέρος εξουσιάζει τους αρχικούς ανθρώπους, του πονηρού δηλαδή πνεύματος που τώρα ενεργεί στους απειθείς. 3. Μεταξύ αυτών των απειθών, ακόμη και εμείς οι Ουδαίοι όλοι εζήσαμεν και συμπεριεφέρθμεν άλλοτε σύμφωνα με τας επιθυμίες της αρκός μας, και πράταμεν τα θελήματα της αρκός μας και των σκοτισμένων διανυών μας. Και θα τότε εκφύσεως και από αυτήν τη γέννησή μας άξιοι της θεία Οργής καθώς και οι 4. Ο Θεός όμω, που είναι πλούσιος εις έλεος, ένεκα της πολλής αγάπης Του με την οποία μας ηγάπησε... 5. Και όταν ακόμη ήμεθα ηθικός νεκρή ένα κατ' των παραβάσεων, μας εζοντάνευσε πνευματικός μαζί με τον Χριστόν. Έχετε σωθεί διαχάριτος και όχι με κατορθώματα δικά σα. 6. Και μας ανέστησε μαζί με τον Χριστόν και μας έβαλε να καθίσουμε μαζί του στα τα υπουράνια. Και η ανάσταση και η ανήψωσή μας αυτή έγινε δια της ενώσεώς μας με τον Ιησούν Χριστόν. 7 και μας ευεργέτησε τόσο πολύ ο Θεός για να δείξει κατά τους ατελευτήτους αιώνας του μέλλοντο βίου των υπερβολικών πλούτων της χάρητός του με την αγαθότητα που επέδειξε οι σημάς διε του Ιησού Χριστού. 8. Και είναι όντως υπερβολικός ο πλούτος της χάρητο του Θεού διότι με χάρη να έχετε σωθεί δια μέσου της πίστεως και η δια της πίστεως σωτηρία σας δεν προήλθε από εσάς. Θεού δωρεά είναι το δώρον αυτό. 9. Δεν εισώθετε από έργα ειδικά σας, για να μην έχει κανείς το δικαίωμα να καυχηθεί. Δέκα. Διότι και ω άνθρωποι, αλλά προπάντων ως αναγεννηθέντες χριστιανοί, είμαι θα του ποίημα που εδημιουργήθημεν και να ενομένη ενωμένοι με τον Ιησού Χριστόν, για έργα αγαθά, για τα οποία μας επροπαρασκεύασαν ο Θεός, για και ζήσουμεν των υπόλοιπων βίων μας με αυτά.